Ναι, ελα, αποστόλυ, τι κάνει. Καλά είναι, ποιο είναι. Τάμαθες έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει επικεφαλή τη εκστρατεία του έναν απολογητή του ελληνικού δοσυλλογισμού. Που λέει ότι τα τάγματα ήταν καλοί πατριώτες Το μαρατζίδι, λες. Ναι, ναι. Ελπίζω να μην έρθει η στιγμή που θα πρέπει να κάνω δήλωση. Αποκηρύσω τον κομμουνισμό και τι παραφιάδε του. Εντάξει, τώρα μην το βλέπει έτσι. Δεν είναι πολιτική θέση. Δεν τον έβαλε δηλαδή για τι απόψει του. Α, τον έβαλε α, α, α, επειδή α, είναι πολύ ικανό. Τώρα θα φτάσει το 10% μη πέσει κάτω και... Και όπω έγραψε και ένα φίλο, είναι από του λίγου που μπορούν να βγάλουν ταγματα ασφαλή συμπεράσματα. Οι γερμανοτσολιάδες έγιναν καλοί πατριώτε που ήθελαν να αντιμετωπίσουν τον κομμουνισμό και αντί να τον στείλουν, του έδωσαν και θέση σε αριστερό κόμμα. Ωραία, δεν πάλε στο διάλογο τα ρεμάλια. Έλα, αποστολή. Έλα. Έλα, ρε, φίλε Άλλο ένα παιδί που δεν θα μεγαλώσει με τον μπαμπά του, φίλε για να μεγαλώσουν με τα καράβια και τα κέρδη των εφοπλιστών. Άλλο ένα που έφυγε το σπίτι του με ένα κουτί με το κολατιό και γύρισε σε ένα κουτί ο ίδιο. Είναι αυτό που σου είπα και τι πρόλαγε. Αυτό ο λαό είναι συνένοχο. Αυτό ο λαό όσο ψηφίζει αυτού για του οποίου αυτοί οι μπαμπάδε γυρίζουν στα κουτιά μέσα για τα κέρδη του, πάβει να είναι θύμα. Είναι συνένοχο. Και στο ξαναλέω, ναι, θα πάω και θα βρεθώ και θα υπερασπιστώ το σπίτι. Ένα τέτοιο συνένοχου αλλά δεν πάβει η ενοχή να υπάρχει. Ελλάδα, ποσολαρέ. Ελλάδα. Ναι, ναι, ωραίο. ΣΥΡΙΖΑ θα μάθει τι κόμμα ψήφιζε ο άνθρωπο για να μα πει αν στεναχωρέθηκε η αν χάρηκε με το φανατό του. Γιατί όταν το κουκουέ έχασε τη μισή δύναμή του και το λέω εγώ μέσα σε αυτού. Όταν εμεί φύγαμε από το κουκουέ και πήγαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε μα καταραστήκανε. Ούτε οι κουκουέ παρακαλέσανε να μα πάρουν οι τράπεζε στα σπίτια και να πεθάνουμε στη δουλειά. Και μα είπαν, παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δουλεύει. Θα το δείτε ότι εμεί θα είμαστε αύριο δίπλα σα. Και πραγματικά το κουκουέ ήταν δίπλα μα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ καταραστε κάποιον να Σπίτου. Ο Σιριζά, άμα το ψάξει, λένε ότι πλέον δεν αγωνιζόμαστε για κανέναν, λέει ότι αγωνιζόντουσαν. Μακάρι να χάσετε τα σπίτια σα, μακάρι να πεθάνετε στι δουλειέ σα, θα έχουν γράψει πάρα πολλοί Σιριζέ αυτά. Σιριζέ είναι troll, παιδί μου, στο Twitter <συρίζα> τώρα. <συρίζα> τα τρο, ναι, τα troll, ναι, Δεν θα αλλάξει τον καθεπλαμένο, θα πάρουμε υπόψη μα. Ναι, δεν θα <συρίζα> σου πω ότι είναι και επίσημη θέση, ή τον κάθε πληρωμένο, να το πούμε και έτσι. Ναι, ναι, αλλά είναι τόσο ηλίθοι που δεν ξέρουν ούτε καν να <συρίζα> κάνουν <συρίζα> σε αυτή τη δουλειά. Αυτοί νομίζουν, παιδί μου, ότι επειδή έχουν πολλού Twitterάδε Σιριζέου, <συρίζα> ότι βγαίνουν. Η κυβέρνηση, επειδή οι <στά> δημοσκοπήσεις του Twitter γίνεται πρώτη. <στά> Νομίζω ότι θα βγουν και στην κάληπη πρώτη. δεν <στά> τα παιδιά του Ρουβίκονα που γράψανε πάλι στους Ιριζές, που οι τους γιατί δεν ΣΥΡΙΖΑ και βγήκε η δεξιά, υποτίθεται ότι <στά> με το τον <στά> Που δεν πληρώνει τον εργαζόμενο εσείς θα ποσάρετε παραλίε από θα Αυτή είναι η διαφορά των αγώνων από του Εκτελεστού του Ιριζέου. Για το μιτσοτάκι, αλλά το μιτσοτάκι ο τον έφερε στην Δεν το ξεχνάμε. Έλα ρε αποστολάκι, δαγκωτό κουκουέρε, φιλέ. Κουκουέ δαγκωτό! θέλω να σου πω σήμερα. Ντρέπομαι που είμαι Έλληνα σε ορισμένε φορέ, αλλά είμαι σε μια ηλικία πια που δεν μπορώ να φύγω έξω. Ρε, εσύ, ξέρει τι λέγανε στη λαϊκή σήμερα, κάτι κολλόγερη, πιο γέρι από μένα. Ότι δεν φταίει κανεί, φταίει ο που σκοτώθηκε. και πάντα αυτέ. Εμεί θα φύγουμε από τη χώρα επειδή είναι αυτοί οι λαμόγια. Όχι, αγαπητοί μου γλυκιά. Αυτέ οι σιριζέ οι μαλακίε που ετοιμάζω βαλίτσα φεύγουν και παίρνουν διαβατήριο. Φυλάκια αλλού. Αυτοί να φύγουνε. Εμεί θα του διώξουμε. Να του διώξουμε. Είπα εγώ το αντίθετο. Εσύ είπε το αντίθετο. Πράγμα ναι, είπε το αντίθετο. Πράγμα μην πράγμα πράγμα μην ακούω. Μαλακίε μόλι είπε το αντίθετο. Να φύγουμε. Ναι, μα δεν αμπεχούω άλλο. Ναι, αλλά μην μιλήσουμε. Τόπε. Όχι, να φύγουνε. Ναι, τόπε. Να μαζί Έλα, Μωρή, τι έγινε. <Ρι> Αυτό που ό,τι <Ρι> δουλειά και να αλλάζει τέτοια ώρα είσαι κενό... <Ρι> Επίστευτο. Απίστευτο. Ανέλη στο. Άρχοντα έγινε μόλι τώρα. Ξαναπήραμε πίσω στο περίτερο; Όχι, φύγασε ένα σου. Μασού Μασούτη, εδώ δίπλα στην Αργυρούπολη και με προσέλαβαν επιτόπι. Πώ, έξαν αρχιά να τον γιορτάσω. Τι έγινε μου, γιατί, γιατί όπως εσείς, σε προσέλαβαν. Και δεν όπω και εσεί είχα ικανώ και εγώ ικανότητα. Σαν πελάτη, θα πήγε σε σύρθε, δουλειά. Όχι, παιδί. Μου πήγα κάποια σα δουλειά. Αυτό το βιογραφικό. Μου λέει είναι ο περιφερειακό. Θα κατέβει να τον δει, λέω, να κατεβαίνω, το διαβάζει. Λέμε δύο κουβέντε, μου λέει τι λε. Λέω να με προσλάβετε και τώρα πριν να τους Χαρτιά και τέτοια. Άντε, μπράβο, είναι... σε πιο κομμάτι του σούπερ μάρκετ. <συσίλωση> <συσίλωση> τα πάντα όλα, τα μη ωράφια τα κάνω, ούτω ή άλλω τα ξέρω όλα. Το καλό είναι ότι είναι πενθήμερο και 7ωρο. Νέα τακτική. Α, από το να δουλεύω 6 ημερο, που όλα τα σούπερ μάρκετ είναι 6 ημέρα, πενθήμερο πολύ καλό. Μόρο μέσα τι κάνει. Σε μένα μιλά. <συσίλω> <συσίλω> ναι, ναι μωρε, πιαστήκαμε με τα δικά σου και μένα με ξέχασε. Τσαγαπώ, πότε θα βρεθούμε. Έχει καμία έκπτωση εκεί πέρα να έρθουν να πάρουμε λίγο τα χαρτικά. Τι χαρτικά, εσύ χαρτικό θέλει, έχω έκπτωση. Ναι, γιατί έχω μεγάλη παραγωγή. Πώ να σκουπ Πίδακα με λίγα λόγια. Πίδακα. Πίδακα. Εντάξει, λοιπόν. κάθε μπορεί να σου ένα καλό πράγμα τα ξεχνάω όλα. Μπλοκάρω. Σου αφήνω να μη σου τρώω το χρόνο. Ναι, αντάσσε. Τσαγαπώ, γεια. Yeah. Καλωρίζει, και. μόνο μου, γεια σα. Yeah, ευχαριστώ, γεια, yeah. γεια. Yeah, yeah. Έλα ρε, κα***λα, ο <Γυμναστήριο> Γυμναστήριος Τι λες πουλάκι μου. Γιατί ρε μαλάκατε, με έβγαλες φοβήτηκες επειδή είπα για τον Καλαμούκι για τα μαθηματικά μου, έγαμε σου. Α, δε θυμάμαι. Δε σου είπα εγώ ότι ήμουν απροφήτης για την Πόπη Ταπανίδου που έρχαμε στο Δημοτικό, έλα με να μας κλάσεις τα αρκίδια. Πρόεδρε, έλα. Ερχόμαστε από Δευτέρα. Έ... Δεν το θυμάσαι? Το θυμάμαι τώρα σιγά σιγά όπως το λες <laughs> Τι μαλάκα σου είσαι Να με βγάλεις ρε μαλάκα με τα μαθηματικά του καλαμούκι θα σε βγάλω και... σταμάτα, θα σε βγάλω Μην τα ξαναλέσαι, δεν μπορώ να σε ακούω Ναι ρε μαλάκα, θέλω να με βγάλεις γιατί θα, θα σε θα βγάλω σκάσε Ναι, που μου! Αγάπη μου! Γύρι μου είσαι είσαι στην καρδιά μου! Ελαδή να μείνει για πάντα μαζί μα! Δεν νομίζω για πάντα δεν γίνεται! Έματα. Εντάξει φίλε. Δεν θέλω να απολεύω τον κόσμο. Όσο μπορεί, όσο αντέχει. Εντάξει. Εντάξει. Ένα ωραίο περιστατικό σήμερα στη δουλειά θέλω να σου οδηγηθώ. Yeah, Μόρχεται ένα μπάρμα σε κείμενα κινητό μου λέει μου έχουν μπλοκάρει το messenger. Δεν μπορώ να βάλω το messenger κολά το messenger σαν δω, εννοεί να μην το πω πολιτεχνικά, το τηλέφωνο του είναι παλιό και δεν έχει συμπτώτητα πλέον. Κιτά το μεταξύ και βλέπω και το φόνοντο μπροστά το που.. Το πουλή. όχι ντίκ, καλύτερα θα να νικητή και είχε το πουλή τη 21η Απριλίου. Αυτό το πουλή. Αυτό το πουλί. Δίκη λοιπόν. Άρα το, το δικό του, του δεν επρόκειτο να το δώσε γιατί θα ήταν μικρόπουλη. Το, το μικρό πουλι τη γλώσσα του λέξει. Συντόσα από κινητό του λέω πρέπει να αλλάξει και μυαλά. Γιατί μου λέει μυαλά. Γιατί δεν είναι και αυτά συμβατά πέτου. Είναι φόβο, του λέω αυτό που έχει βάλει. Και του απάντησε. Ε, γέλαγε, δεν έκανε το χαζό. Είναι η κλασική. Όταν του ξεμπιάσει, κάνε του χαζού. Όταν είναι μεταξύ του, θα πούσερε παπάδοπου λέει. Δεν θέλω να συράσω, δεν έκανε το χαζό. Δεν ήταν acting. Δεν είχε κάτι άλλο. Ό και Αποστολή, Έλα Πάψε τώρα πια σας γραμμή Να σου πω Καλά είσαι Καλά Άκουσα τώρα δεν ξέρω τα άκουσες ότι πιάσαν αυτόν που είπε πρώτη φορά το Μητσοτάκη γραμμιά Όχι, δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει. Πιάσαν έναν στο ίντερνετ που το έχει πει και αυτό. Όχι, όμω για αυτό το λόγο δεν θα έξω να απαντήσω στη μαλακία. Άρα, όχι yeah. επειδή με μισοτάκι γαμιά, επειδή είχε κάτι post. Okay, που προέτρεπαν ωραία. σε βία ενώ μην πέσουμε κι εμεί στο χιλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι, ο Μπορεί που κανενός, βρήκαν ευκαιρία για μια μαλακία που δεν πατάει φθανά. Συμφωνώ απόλυτα, πρόβλημα. Δηλαδή, όποιο και ρε, να συλλάβουν στην Ελλάδα κάποια στιγμή στη ζωή του έχει πει μισοτάκι γαμιά. Πλέον. Δεν σημαίνει ότι τον συνέλαβαν για αυτό μόνο. Ωραία. Ωραία. Μπράβω Ευχαριστώ που ενημερώνεις. Εγώ ήθελα να τον βγάλω... Πώς θα να τον βγάλουμε? Ε, Καλά πάει. Δημητρο Παναγιωτάκη, γαμιά ξένα πες. Δημητρο Παναγιωτάκη, γ... σε, Δεν χρειάστηκε να το πω εγώ. Είδες, ε. Σου έδωσα χρόνο να το σκεφτείς, κατάλαβες. Και μέσα να το πω. Ε. Τι είχες καταλάβει τα μισά ότι λες μαλακιάκια, δεν πειράζει. Μπράβο, μπράβο, έχω αυ Να σου πω, λοιπόν, τώρα τα κανάλια είναι εξαλείκη δημοσιογράφη. Σου λέει ρε, που μου φτωχοποίησε το λαό. Έχει όλα τα κανάλια με το που του. Το που όταν αυτά που Ξέρω, θα... όταν είπε ότι του που για άλλη μια φορά που αποτελέσματος. που που που που που που αυτό που που που που που που που που που που που που που που που Έχει όλα τα μέσα ενημέρωση μέσα στη Μίζε, στη διαπλοκή και στην αδιαφάνεια και στι απευθεία αναθέσει. Ξέρω κατά πιαν όταν τελικά κατέληξε τον όνομα Ερντογάν αυτό και όχι το όνομα Μητσοτάκι. Υφεία <laughs> δίκη, τέλο πάντων. Όταν λέγαμε να πέσει τράπεζα θεμάτων, δεν εννοούσαμε ακριβώ αυτό που έγινε. Άλλο εννοούσαμε. Επίση, όταν λέγαμε να πέσουν οι τράπεζε, δεν εννοούσαμε τη θεμάτων. Α, <laughs> και αυτό. Απλώ έτσι θα πρώτη τώρα που έπεσε αυτή η τράπεζα, άμα δεν τα καταφέρνει, μήπω να δώσουμε τίποτα φράγκα κι εμεί γιατί έχουμε να την ανακεφαλαιοποιήσουμε κι αυτήν. Μπορεί να σε ρώτησε κανεί, θε να δώσει. Όχι, εγώ θα δώσω και θελώς, ρε. Να Θα πάω αύριο να καταθέσω. Α, τι, σαν του εφοπλιστέ κι εσύ, ε? Αφού, Και ο Από μόνοι αφού το κόμμα των εφοπλιστών βγάλαμε, ανέβηκα κι εγώ, θα του δραέσει. Εθελοντικά, αφού... όπω ένα γνωστό μου κόμμα θεσμοθέτησε. Να είναι εθελοντική η φορολόγηση των εφοπλιστών. Έτσι ε... κι εσύ. Κοιτάξτε, θέλω απλά να σα ευχαριστήσω εισαγωγικά γιατί. Η απόκρισή σας το έτοιμα της Να εσπίσουμε μια μόνιμη εθελοντικού χαρακτήρα συμφωνία Να πεις εκεί στον Καλαμούκι Εθελοντικά μανάρι Γιατί αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση να γίνεις και εσύ εθελοντής Να πας και εσύ εθελοντής Γιατί αν δεν έρθεις μπορεί να σε ψάχνουνε Να πας και εσύ εθελοντής Του καλατράβα το τάφο μας Να πα και εθελοντής Οι εφοπλιστέ έχουν τα πλοία του με ξένη σημαία. Άρα εδώ πέρα μόνο εθελοντικά φορολογούνται. Εντάξει, να την κόψουμε αυτή την παπάρα. Τα το πλοία του είναι σε ξένη σημαία, ε! Οι υπόλοιπε εργασίε είναι με ελληνικό αφημί. Απλά ναι, λέω. Μα γι' αυτό θα πληρώνουν Ναι, ναι, ναι, ναι και ναι, αν έχουν πληρώσει, χαμό έχει γίνει. Όχι, μαντάρι για και από τι άλλε εργασίε πληρώνουν. Ναι, καλά, ελεγμένο. Είναι ένα. Μισό λεπτό κύριε Δημήτρη. <laughs> είναι ένα μαλάκα στο ραδιόφωνο που λέει ότι 2 εκατομμύρια εκατομμύρια ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Τον Αποστόλη το ξέρει. Όχι, δεν το ξέρω. Και λέει ότι οι υπόλοιποι είναι 6-7 εκατομμύρια που δεν ψηφίσαν Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι οι υπόλοιποι. Ξολοαρμενίζουνε. <laughs> Ακούει τώρα και ο πελάτη, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Γιατί και αυτό εκατομμύρια... νομίζει ψήφισε ότι τίποτα διαφορετικό. Αυτό λέω. Λε την παλαγία του. Άρα τι τίπο... συνέβη. Άρα οι υπόλοιποι 7 ψηφίσαν Νέα Δημοκρατία. <laughs> νέα δημοκρατία. Όχι, λέω τα υπόλοιπα έξι 7 εκατομμύρια.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 Γεια σου βιβλία από στόχη με κόσμο από το Ιγάλιο να είμαστε καλά όλοι μα. Γεια σου Κώστα Λοιπόν, θέλω να αποκαλύψουμε κάτι ψέματα που λέει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι. Mm -hmm. Καμιά αύξηση του κατώτατου μισθού α πούμε λόγω προειδρασιών από τι τριετίε γιατί τι κλέβουν τι τριετίε. Δηλαδή, όπω λέει και ο Κουτσούμα, μούφα η αύξηση των μισθών που εξαγέλει η νέα δημοκρατία και επαναφορά των τριετιών που υπόσχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Μούφα. Mm -hmm. Ήλιο είναι μια κορίτσια μου και αγόρια μου. Εμπρό για. Κουκουέ πολύ πιο δυνατό, κύριοι. Όπως λέμε, κουκουέ δαγκωτό. <κουκουέ>